Το καράβι θα συνεχίσει μπροστά. Είχαμε πέσει σε θύελλε. Το καράβι είχε το καιρό στην δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλήπητα. Το μαλλί είναι. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα. Το καράβι μπορεί να είναι μεγάλο και να στρίβει δύσκολα, θα στρίψει όμω. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Το καράβι θα συνεχίσει μπροστά. Τι κάνετε, Μωράε! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Το μαλί. Μια χαρά είναι το Όπως Μαλί. Όπω το υπόλοιπο. Το Μαλί είναι σαν το υπόλοιπο. Τόσο άριστο. Σίσκατο Όχι. Ρε. Μα για την ίδια δεν λέμε. Ναι. <γίλει> για την κυβερνητική εκπρόσωπο. Ναι. Ξέρει τι. Και είναι. για την κυβέρνηση την ίδια. Αν μπράβο, αυτό πήγα να σου πω. Είναι, είναι σύσκατη και η κυβέρνηση. Δεν εννοούμε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τη Σοφίας Βούλητεψε. Αλλήμον, δεν μα απασχολούν αυτά. Εμεί εδώ πολιτικά αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Εννοούμε τι εκφράζει, τι εκπροσωπεί. Ναι. Αυτό, αυτό Όταν λέει το Μαλί είναι ένα κώδικα επικοινωνία μεταξύ ημών. Επίση, όταν παίρνει ένα υπουργείο, έχει τα άγια σου. Ναι. Πώ είναι το Μαλισόρ και θα με δουν όλοι. Τι άλλο άγχο να έχει Όλοι ο... κρεμόμαστε από τα χείλη αυτινή. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό είναι το άγχο του, πώ φαίνεται. Γιατί είναι η βιτρίνα. Είναι η βιτρίνα. Οπότε δεν. Τι, τι, τι έργο θα κάνει. Να πώ κλείνουν τα μαγαζιά <laughs> με τέτοιε βιτρίνε. Δεν είναι το. Γι' αυτό ήρθαν τα λουκέτα. Λε να ήταν θέμα βιτρίνα. Ήταν και λίγο περισσότερο. Γεια σα λοιπόν και καλώ ήρθατε. Η επικαιρότητα έχει μόνο Μουντιάλ και κάτι άλλο. Κάτι άλλο προαπαιτούμε να περνάνε μέσα από τη Βουλή σοβαρά τεράστια θέματα. Τα οποία όμω λόγω Μουντιάλ και λόγω καλοκαιριού πάνε δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα ναι, ναι. Το Θεό που η Ελλάδα μα βγάζει πρόσωπο και ξεχνάμε τα άλλα που Αλλά περνάνε ξεχνάμε, με μορφή κατεπήγοντα. Όχι, είναι ωραίο αυτό που γίνεται με το Μουντιάλ και είναι μια ωραία προσπάθεια. Και βλέπει ότι υπάρχει και καλή Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν και σε άλλα πράγματα αυτό. Κολόφαρτη Ελλάδα. Τι νοεί καλή Ελλάδα, Μίζερος. Πέσαμε ναι, ναι. Εδώ, Μίζερο. Πέσαμε αυτό μίζερο. Δεν ήταν μόνο η στιγμή του πέναλτη και το προηγούμενο. Δεν ήταν κακό. Καλή εμφάνιστα. Ωραία. Δηλαδή, νιώθει ότι έβλεπε κάτι αξιοπρεπέ. Mm. Δεν το πολύ έχουμε συνηθίσει. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Σαν χώρα. Σε έχει ότι έχει. σαλπάρισε το πειρατικό. <laughs> αυτό έχει σημασία. Ό,τι και να λέμε εμεί. Ναι, αυτό έχει τεράστια σημασία mm. όντω. Όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ε, από αύριο έχουμε και ένα άλλο ευχάριστο. Ξεκινάει yeah. το συνέδριο του Σταύρου Θοδωράκη. Oh, του ποταμιού. Κινδυνεύει να μην βγει. Yeah. Ο Σταύρο θα θέσει υποψηφιότητα. Φαντάζομαι. Ah, μπορεί είναι να έχει άλλος... ανατροπή. Μπορεί να έχει ανατροπή. Yeah. Δεν ναι, ξέρω ποια. και ο Περτετέρη. Πόσε εκπομπέ θα μαζευτούν όχι, εκεί. Όχι, όχι. Τι ανατροπή θα, θα. έχει. Ξέρει που γίνεται το συνέδριο. Πού, στο Παλά. Όχι, όχι. Γίνεται. Στο Λαύριο. Το Λαύριο μπορεί. Ξέρει γιατί γίνεται στο Λαύριο. Όχι Θα μας δώσει την απάντηση Στο, στο Λαύριο αύριο Ναι Περίμενε αύριο Δεν αύριο. την Α. ξέρεις την απάντηση Αλλά έπεσε μέσα Και να έρχεται με τα μάτια Γιατί επιλέξατε το Λαύριο Κοίτα επιλέξαμε το Λαύριο Πρόσεξε το Λαύριο Άβριο δηλαδή Δηλαδή αφαιρούμε το πρώτο γράμμα Και είναι το Άβριο Είναι κωμικό. Είναι απλά άνθρωπος το είπα. Δεν πει ότι το κάποιο σοβαρά. Το είπε ο Πρόεδρο. ο Δεν μπορούσε να. Εκεί κολλάει και το μεθ αύριο. μεθαύριο. Το μεθαύριο. Το <laughs> Αυτό το είπε σοβαρά, απαντώντα το Πρόεδρο. Όταν έχει πολιτικέ θέσει και λόγο. <laughs> είπε κι άλλα, θα τα ακούσουμε. Πώ, άλλα... τέτοιου είδου. Εκεί πέρα. Δόξα το θεό. Δηλαδή, που βγαίνει. Πήγε στο Λαύριο, επειδή περιέχει τη λέξη αύριο. όταν έχει να δώσει το λαό. Αυτό δεν το έχει σκεφτεί κανείς Δεν το έχει σκεφτεί κανεί. Δηλαδή, δηλαδή, τέτοια παπαριά κανεί δεν <laughs> Και να την είχε σκεφτεί δεν την έλεγε. <laughs> δεν, τολμούσε, <laughs> δεν τολμούσε να το πει. Είχε πάει όμω το αύριο <laughs> και ένα άλλο θυμάσαι. Ποιο. Ποιο άλλο. <laughs> Α. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά. Στην αγορά στο Λαύριο. Πώ να κρυφτεί από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώ τα ξέρουν όλα. Όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Και το, και το Λαύριο έκλεινε πονεμένη μέσα στον εαυτό τη. Είχε πάει και αυτό στο Λαύριο Στην κάποιο, Πονεμένη Λάβριο. Το ένα ήταν, είχε βγάλει μια ομιλία όταν είχε πρωτογίνει πρόεδρο το 2004, τότε που έκανε τα διάφορα που δεν ξέραμε. Ψιλό, βλέπαμε ορισμένα πράγματα, αλλά δεν θέλαμε να το πιστέψουμε και πήγαμε όλοι και τον ψηφίσαμε. Καλά κάναμε βέβαια. Σκέψω, ο Γιώργος Είχε πάει στο Λάβριο. Είχε σκεφτεί το αύριο, δεν το είπε όμω. Δεν, <σίγουρα> δεν το Σίγουρα η επίσκεψή του ήταν. Ούτε δεν το είπε ο Γιώργο. Ο άλλο το πεσοβαρά. Και είχε πει εκεί ο Γιώργο το πει με αυτό το γνωστό, το ει από το τραγούδι του Σαββόπουλου. Και στο τέλο μίλησε για το Λάβριο που πονεμένη. Το Λάβριο πονεμένη, κλείνει, τι είπε μέσα, κλείνει. Το πονεμένη έχει σημασία. Ο Γιώργο εκεί είχε κάνει και ένα σαρδάμου, όμω. Όμω το Λάβριο αντιμετώπισε τη λέλαπα μια γρήγορα παγκοσμιο... παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Γι' αυτό τι χτύπησα λύπητα αυτή την παγκοσμιοποίηση, γιατί δεν μπορούσε να την πει. Τίμησε λέει θα λάβρι. την καταργήσω για να μην χρειάζεται να κάνω σαρδάμ και να μπορώ να μιλάω άνετα τίμησε το Λάβριο, όμως με μια... ένα τιμήσει. καλό σαρδάμ το τίμησε το είχε τιμήσει και αυτό που είχε πει και το τραγούδι του Σαββόπουλ όλα αυτά Και είχε πει: Το Λάβριο μπορεί, η γυναίκα μπορεί, και ναι, εσύ μπορεί. Και, και εσύ, εγώ ναι. μπορώ. Δεν είναι αυτό που το είχαμε φτιάξει. Ναι, ναι. Έχει πει διάφορα. Το Λάβριο θέλω να πω ότι έχει παίξει ρόλο αυτό τον τόπο, δεν είναι. Και ο Τσίπρα δεν είχε δώσει το στο Στρόιτερ το Λάβριο μια σύνδεξη προεκλογικά. Πάνε και στα παλιά εργοστάσια. Όταν θέλει να σηματοδοτήσει κάτι τέτοιο, είναι κόζι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και όταν κάνει τηλεόραση, κάνει ένα ρεπερά στα πιο σωστά μέσα. Βέβαια. Και όταν όλοι αυτοί, επειδή δεν έχουν να δώσουν και πολλά με περιεχόμενο, διαλέγουν τη βιτρίνα και στέκονται. Όπω το μαλίτι γίνεται. Κάτσε, περίμενε. Εντάξει ο Γιώργος, εντάξει ο Σταύρος και ο Τσίπρας δεν έχει να δώσει Έχει να δώσει, αλλά διαλέγει κι αυτό στη βιτρίνα. <Ρι> <Ρι> ότι έχει να είναι δώσει. Είναι θύμα, να δεχτούμε τότε ότι είναι θύμα επικοινωνιακών πολιτικών. Πιο πολλοί κουράζονται για τα επικοινωνιακά παρά για τα υπόλοιπα. <Ρι> τόσο και να πόσο, κάνουν τόσο και κάτι ιδιαίτερο επικοινωνιακά. Τίποτα. Τα ίδια τα, τα ίδια. Πάνε στα Λάβρια, πάνε από εδώ, από εκεί. Μόνο ο Γιώργο στην κρίσιμη στιγμή σκέφτηκε το Καστελόριζο. Αυτό να του το βγάλουμε το καπέλο. Κανεί δεν θα σκεφτόταν θανατικό με τέτοιο φόντο. Κανείς. Κανεί. Μόνο η επιτέλεση του Γιώργου. Και με τόσο ταξίδι. Και με τώρα να πάει να πει τι, ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Ο Σταύρος είπε κι άλλα. Σήμερα το πρωί βγήκε στον Παπαδάκη, στον Αντένα. Είναι η πρώτη μετεκλογική συνέντευξη του ηγέτη. Λίγο πριν το συνέδριο στο Αύριο-Λαύριο. Εκεί ο Σταύρος Θοδωράκη, ξέρει, με το που πήραν 6-6,5% του πήραν από τη Βουλή να του δώσουν αυτοκίνητα κρατικά. Μπα. Αλλά ακού να δει απάντηση, δεν τα θέλει. Μα πήραν τηλέφωνα από τη Βουλή. Μπορεί να μα δώσουν αμάξια. Το ξέρει. Λόγω, Λόγω του 6,6%. Έτσι, μπορεί, να πάρεις, θα μπορεί να πάρει αμάξια. θα πάρω. Θα πάρω χρηματοδότηση 37.000, κάτι τέτοιο. Να πάρε το αμάξι από τον Οδύνα, το Να πάρω αμάξια. Αμάξι. δεν θέλουμε αμάξια. Δεν θέλουμε. Εντάξει, προφανώ. Είναι μια Εάν αρχίσουν οι βροχέ και έχουμε μια ανάγκη, να το συζητήσουμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μα, δεν θα αλλάξουμε αυτό που είμαστε. Όσο έχει, ήλιο, <laughs> όσο, έχει, όσο έχει ήλιο. Για το καλοκαίρι. Από όταν πιάσουν βροχέ έχει δίκιο. Είμαι σίγουρο ότι ήταν σοκαρακτημένο. <laughs> Μετά που άρχισε <laughs> η πρώτη βροχή, εξαφανίστηκε για αυτό. Τι γενικώ με τι βροχέ έχει ένα. Θέμα. Τι θα κάνει με τη βροχή, θα πηγαίνουν τα μηχανάκια. Καλά, κάτι πολλά μαξαίνει θα... τώρα. Συγγνώμη. Καλύτερο έχει δικό του. Ναι, όχι, λέει αυτά τι που το κράτο της... πρέπει να σου δώσει. Δεν θα τα πάρουν μέχρι να πιάσουν βροχές Μα έχει καλύτερο δικό του, γιατί να πάρει το κράτο αυτό το Θνινιάρικο. Μα δι. δεν είναι μόνο του, γενικώ λέει. Α, γενικώ. Τελεί, το κόμμα και δικαιούται κάποια πράγματα. όσο έχει λιακάδα δεν πρόκειται να πάρει. Είδε, λείπαν αυτά. Έρχεται αυτό ο Σταύρο, προσφέρει στην πολιτική ζωή Ό, του. Ό,τι δίνει, τόπου. Δίνει, δίνει, Μια είναι νότα αλήξη, έτσι. έτσι ναι, ναι. Ένα κιλά και κιλά γι' αυτό, αφού δίνει ο ίδιο, σου λέει: Όσοι θα έρθει στο Λαύριο αύριο, πρέπει να δώσετε κι εσείς Πού τα βρήκατε τα λεφτά, Σταύρο για να κάνετε όλο αυτό το πράγμα. Εδώ θα στοιχήσει. Θα έχετε ένα καρό κόσμο, ο οποίο στάθει εκεί. Δηλαδή. Ρεφενέ, βάζουμε το αμάξι όλοι, βάζουμε τη βενζίνη και το έχουν ετοιμάσει τα παιδιά και το κάνουν πάρα πολύ ωραίο. Δεύτερο, για να είσαι προετοιμασμένο. Δεν θα βάλει πούλμαν, να έρθουμε δηλαδή. Όπω κάνουν άλλοι βουλευτέ. Όπω κάνουν άλλα κόμματα. Γιατί άλλα Για να είσαι προετοιμασμένο, όταν έρθει, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή ναι, ναι, και σαν δημοσιογράφο να δει, πρέπει να δώσει κάποια λεφτά στην είσοδο. Και πράγμα. Και σαν δημοσιογράφο. Δηλαδή, όσοι θέλουν θα πληρώσουν, πόσο θα πληρώσουν. Κοιτά, βάζουμε μια φιλική. Τιμή τα 5 ευρώ. Άκουρε, θα πάμε, θα πάμε να καλύψουμε το θέμα. Γιατί θα, θα πληρώσει 5 ευρώ. <laughs> <laughs> αυτό είναι Από <laughs> εκεί δηλαδή τα χρήματα. Και, και τα κόμματα θα πληρώσουν. Δηλαδή οι καλεσμένοι. Τι θα <laughs> ξυπορεί... Λοιπόν, θα πληρώσει 5 ευρώ. <laughs> όλοι. Σφίγω αυτό μου αρέσει. Λίγο. Όλοι, όλοι. όλοι. Αυτό εμεί δεν έχουμε λεφτά. Νίδες. Είναι με ποτό ή χωρί. Αφενό, αφετέρου, αντεκέδωσε 5 ευρώ και τα νομίζω, αν αρχίσει και λέει τέτοια σαν αυτό το λάβρο και τα βροχή με τα αυτοκίνητα. Τι άλλο δίνει. Γιατί πα στο... σε διάφορα γνωστά Luna Park, πληρώνει Ισότο και κάνει κάποια όργανα. Δηλαδή εκεί τι έχει. Όργανα, παιχνίδια, πώ τα λένε αυτά. Εκεί δεν είναι Luna Park. Τι έχει όμω. Τσίρκο είναι. Ωραία, τι. Ε, δεν είναι εκεί που βλέπει. Ο Ιασόματο Σταύρο. Κεφαλή. Πιο πέρα θα γυρίσει. Οι ιδέε με το Μούσι. <laughs> Α <ας πούμε. laughs> <ναι>. Του Σταύρου. Ποιε <laughs> ιδέε. Το ποτάμι που πάει προ τα κάτω. Που γυρίζει πάνω. πίσω. Έχουμε τον Άπο. Το ποτάμι που γυρίζει πίσω επιτέλου. Ελάτε να το δείτε. Ναι. Μπορεί. Σήμεραν. Δεν είπαν αν είμαι ποτό ή όχι Καταλαβαίνω βέβαια ευρώ. Φαντάζομαι ότι θα έχει μπράβου στην είσοδο Γιατί Εκα, άμα κάποιος δεν πληρώσει τσεκαδόν, τσεκαδόν. <laughs> Θα έχει ένα τσεκαδόρα στην είσοδο θα έχει, Λογικά Και θα πληρώσουν όσοι πάνε από τα άλλα κόμματα να χαιρετήσουν Πριν ανέβουν πάνω θα πληρώσουν Φαντάζομαι και ο κόσμος όποιο θέλει πληρώ, να πάει Όλοι θα πληρώσουν και όλοι οι μουσιογράφοι Γιατί αυτοί δεν έχουν λεφτά Oh, ναι, δεν έχουμε, ο Σταύρο και Σταύρος. το ποτάμι δεν έχουν λεφτά. Ο κόσμο έχει να πληρώνει 5 ευρώ για να, για να πάει μέχρι το Λάβριο. Το, το αύριο μέσα στο <laughs> Λάβριο. Αν ξεκινήσει και θε να είσαι ποτάμι και ακού τέτοια δεν πληρώνει. Εγώ ήθελα. Είναι λίγα. Πρέπει κι... <laughs> εγώ θέλω παραπάνω. Να... Αν είχαμε χρόνο <laughs> Πρέπει να είναι παραπάνω. αν είχαμε χρόνο αύριο πότε είναι μεθαύριο. Αν ήταν πα στο Λάβριο, τρώσε και κάνα εκεί στα Ουζέρη και πήγα και μεθαύριο. στο Σταύρο. Δεν νομίζω να είναι μόνο μια μέρα. Φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί. Αύριο Συνήθω είναι κανένα δυο τρει γιατί όλα εμπεριέχουν το αύριο. Ε, κρατάνε δύο-τρει μέρε όλα αυτά. Και ο, άμα άκουσα, θα πάει ο Καμίνη. Ναι. Δεν πληρώνει να δει τον Καμίνη. Όχι. Να πω, μιλάει. Θα, καλά, ναι. Και ο Μπουτάρη. Εντάξει. Νομίζω θα είναι και ψαριανό. Καλά. Είναι τσάμπα. Πέντε ευρώ Έχει είναι αυτό. Είναι κάτι καλύτερο από την ελληνική κομμωδία. Τσάμπα. Πού τα βρίσκει με πέντε ευρώ και όλα αυτά. Και λίγα του τρώει. Και λίγα, λίγα του τρώει. Τσάμπα είναι. Να είναι οι νέε ιδέε που έρχονται σε αυτήν. Από νέου ανθρώπου. Από νέου ανθρώπου, όντω. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμεί. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις Επικοινωνία, Επικοινωνία μπαίνετε στο τηλέφωνο Γιατί είναι εδώ ο αποστόλη, Αλλά μπορείτε να στείλετε mail Στη διεύθυνση στούντιο papakiralefm.gr Αν θέλετε από κινητό γράφτε real Μετά αφήσετε, αφήνετε κενό Το μήνυμα Ότι θέλετε δηλαδή Και το στέλνετε στο 54% Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ Ο Γιώργος είναι στον ήχο Και σε λίγο είμαστε εδώ Λοιπόν, εδώ είμαστε Ελληνοφρένια. Τα είπαμε τα προηγούμενα με τα κόμματα και τι νέε ιδέε. Mm. Οι νέε ιδέε εφαρμόζονται και στην πολιτική. Τώρα, μέσα στον Ιούλιο και σε αυτά τα θερινά τμήματα, τα οποία είναι πολύ δική στόχευση, θα περάσουν διάφορα μέτρα. Δεν θα τα πάρουμε και πολύ χαμπάρι. Και αφενό υπάρχει μια κούραση στην κοινωνία, υπάρχει ένα σε οτιδήποτε του έχει κανού για τα πάντα αυτού. Mm. Και σιγά-σιγά το διαπιστώνει στο κάθε μέτρο όταν το ζήσει στο πετσί σου και στην καθημερινότητα. Ένα από αυτά είναι το τι θα γίνει με τις φυλακές. Στέλνει εδώ και ένας ακράτης. Αλλάζουν λίγο το, το σοφρονιστικό λίγο. σύστημα. <Λίγο> Χωρίζουν λίγο, τις φυλακές σε τρεις κατηγορίες. Σε Α, Β και Γ. Ε, η Γ είναι η ειδική κατηγορία. Είναι φυλακές τύπου Γ, όπως τις λένε. Ε, όσοι πηγαίνουν εκεί δεν θα έχουν τα δικαιώματα των άλλων φυλακισμένων. Θα πει τώρα κάποιος με τόσα προβλήματα, ε, είναι θέμα συζήτησης, ε, οι φυλακισμένοι, οι φυλακές, ο κρατούμενος, ο εγκληματίας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι. Και θέμα πολιτισμού. Είναι τεράστιο. Και θέμα θέμα Δεν είναι μόνο, είναι και ουσία, Διότι ο καθένας μπορεί να βρεθεί εκεί, ανά πάσα στιγμή έτσι όπως γίνεται. πολύ εύκολα. Με το οτιδήποτε, όχι αυτοί που πάντα φταίνε για τα πολύ μεγάλα, Αλλά για τα μικρά μπορεί να βρεθεί ο καθένα. Εφόσον... Ναι, γιατί δεν θα είναι μόνο οι ποινικοί εκεί πέρα που, θα... που έχουν... οι βαρπινίτε, α πούμε. Θα είναι και όσοι oh, λόγω oh, κακή oh, συμπεριφορά με στη, ελαφρύτερα. Στη Εγώ Φιλανδία, γενικό στη Φιλανδία μπορεί γάμα, να λέω. βρεθεί οποιοδήποτε έτσι όπω εξελίσσεται. Και, εν πάση περιπτώσει, όποιο είναι εκεί και εφόσον αποφασίστηκε από τα όργανα που αποφασίστηκε να είναι εκεί, δεν σημαίνει ότι πεθαίνει. Δεν σημαίνει ότι εξοντώνεται. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πηγαίνει εκεί για να σοφρονιστεί για κάποια χρόνια όσα έκρινε η δικαιοσύνη και αμέσω μετά να ξαναπαραδοθεί στην κοινωνία να βγει έξω να λειτουργήσει. Γιατί έχει δείξει παγκόσμια εμπειρία ότι όσοι μπαίνουν μέσα εκεί, λόγω των συνθήκων, βγαίνουν χειρότεροι. Mm. Και αυτό πάλι το λούσε η κοινωνία. Άρα είναι ένα σοβαρό θέμα. Και μια πολιτισμένη κοινωνία, αν θέλει να λέγεται πολιτισμένη, πρέπει να οφείλει σεβασμό. Ακόμη και ο κρατούμενο δηλαδή, έχει δικαιώματα. Κανονικά τα οποία πρέπει όλοι, όπω και όλων τα δικαιώματα να τα. Υπερασπιζόμαστε Ειδικά όμως για όλα αυτά που θα περάσουν Για τις φυλακές τύπου Γ Υπάρχουν ενστάσεις κατηγορίες Και έχουν ξεκινήσει Κρατούμενοι από την προηγούμενη Δευτέρα Θα ακούσουμε τώρα τον αριθμό. Ε, σε, έχουν κατέβει σε απεργία πείνα. Δεν μπορεί προβάλλεται μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό γεγονότων εθνική και όλα τα υπόλοιπα. Καλά, δεν νομίζω για λόγω αυτού. Ναι. Και αυτά τα γεγονότα μην υπήρχαν, πάλι θα. Ακόμη και κάποια αλληλέγγυα 60 άτομα πήγαν προχτέ στο σπίτι του Σαμαρά στην Κυφσιά. Κανεί δεν, δεν το πήραμε χαμπάρι. Δεν ναι. το έχει μάθει κανεί. Πλησίασαν προ το σπίτι για να κάνουν μια διαμαρτυρία. Έχουν και αύριο τέτοια διαμαρτυρία. Υπάρχει, υπάρχουν οι αλληλέγγυοι απ' έξω. Αλλά υπάρχουν και οι κρατούμενοι. Υπάρχει η Επιτροπή Κρατουμένων. Και είναι και συγγενείς μόνο οι Ναι, ναι συγγενείς. και συγγενείς. Και συγγενείς. Το θέμα είναι ιδιαίτερο, διότι αυτοί που θα πάνε στην φυλακή τύπου γ, είναι πολιτικοί κρατούμενοι, όσοι αντιδρούν από τις άλλες φυλακές για δικαιώματα. Ναι. Δηλαδή στο κολαστήριο που πριν ένα-δύο μήνες είχαμε ανασχοληθεί όλοι βλέπαμε τις εικόνες που μέσα εκεί είναι χειρότερα από ζώος, είναι εκείνα είναι αυτοί που έκαναν την κινητοποίηση, σύμφωνα με τα νέα ισχύοντα, θα οδηγηθούν στην... Τύπου γάμα. Επειδή ήταν προτάρητε και αριδρούσαν. Επειδή αντέδρασαν. Στη... Και αντέδρασαν. Και αυτό Οπότε πως... δεν είναι μόνο για βαρύ Αυτό έχει σημασία. Δεν είναι για βαρύ στη φυλακή. Μπορεί, μπορεί και κάποιο που έχει κάλυψη 2-3 ετών και αυτά, αν αντιδράσει, αν εξεγερθεί οτιδήποτε, εκεί. να οδηγηθεί. Το τι σημαίνει τύπου γάμα θα το ακούσουμε στην πορεία. Απλά όπω λένε οι αλληλέγγυοι και τα κείμενα που έχουν, ε, αρχίζουν σιγά σιγά να κυκλοφορούν. Εισάγεται η έννοια τη εκδίκηση, και αυτό είναι το αντισυνταγματικό τη υπόθεση, το αντιδεοντολογικό και το απάνθρωπο. Ενώ μέχρι τώρα η φυλακή είναι σοφρονισμό, δεν είναι εκδίκηση. Μιλήσαμε, μα πήραν οι ίδιοι, γιατί υπάρχει τεχνική, τεχνικό πρόβλημα, λίγο πριν. Ξεκινήσουμε την εκπομπή με τον Γιώργο. Είναι από την Επιτροπή Κρατουμένων, είναι κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλού. Είναι τέσσερα λεπτά η συνομιλία, θα την ακούσουμε όπω μα λίγο πριν. Θε να πούμε το μικρό σου Ναι Γιώργος, από τι φυλακές Κορδανού. Και για πες έχετε ξεκινήσει απεργία? Δευτέρα έχουν ξεκινήσει περίπου 4.000 κατούμενοι σε όλη την Ελλάδα, σε όλε τις φυλακέ. Απεργία πείνα. Απεργία Συμμετέχουν όλε οι φυλακέ τη χώρα. Ενάντια στο νομοσχέδιο, προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Το οποίο είναι καθαρά φασιστικό. Προσπαθεί mm. να κλείσει όλου τους φεγγίτε ελπίδα που έχουν οι Δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, θα ψηφιστεί. Ναι, είναι προ ψήφιση στη Βουλή. Ποια είναι αυτά τα σημεία που σα έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Ε, προωθεί. Μια σειρά κρατουμένων υποτίθεται ότι βάζει μια κατηγορία κρατουμένων σε τύπου γάμα, ας πούμε, φυλακές τύπου γάμα, στο οποίο μέσα νομοσχέδιο έχει. Κόβονται οι άδειε των κρατουμένων, περιορίζονται τα επισκεπτήρια, υπάρχει πλήρης έλεγχος. Όλε τι δραστηριότητε των κρατουμένων. Αυτά θα ισχύουν στου κρατούμενους που θα είναι σε αυτού του τύπου τη φυλακή, έτσι. Ναι. Την τύπου γάμου όπω την ονομάζουμε. Ναι. Αλλά, αλλά να πάσα στιγμή ο κρατούμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ε, από μια αντίδραση που θα δημιουργήσει μέσα στη φυλακή. Δεν έχει μόνο κατηγορίε που θα έχει ο κάθε κρατούμενο. Mm. Τα πράγματα για τα οποία κατηγορείται το κάθε κρατούμενο. Οποιοδήποτε κρατούμενος, κρατούμενος να πάσα στιγμή χαρακτηρίζεται επικίνδυνο. Και θα μπορεί να περάσει σε αυτή τη φυλακή. Ναι. Mm -hmm. Δηλαδή μια Για μαρτυρία που κάποιος κρατούμενος θα είναι μπροστά, ας πούμε, θα συμμετέχει. Μπορεί να χαρακτηριστεί επικίνδυνος κρατούμενος και να μπει σε αυτές τις διατάξεις. Και επί τόπου του κόβονται άδειες, μπαίνεις σε αυτή τη διάταξη, ας πούμε, που είναι το νομοσχέδιο αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτές οι φυλακές, οι τύπο ΓΑΜΑ, που θα βρίσκονται. Για αρχή ότι θα γίνει ο δομοκός, αλλά σε όλες τις φυλακές θα υπάρχουν πτέρυγες, στις οποί Και θα μπορεί να πάρει τη στιγμή οποιοδήποτε να ονομαστεί τέτοιο κρατούμενος και να πάει εκεί να χαρακτηριστεί έτσι. Ναι, χαρακτηρίζει το κρατούμενο έτσι και μπαίνει σε, αυτό το, σε αυτή τη διάταξη. Αυτό σημαίνει καθόλου διεκδικήσει, ήρεμα, ήσυχα, δεν κάνει τίποτα. Προσπαθεί να δημιουργήσει φυλακέ που δεν θα υπάρχει η φωνή μα. Δεν θα υπάρχει η φωνή του κρατούμενου να διεκδικήσει οτιδήποτε. Και γιατί λέμε ότι είναι τύπου Γ αυτέ οι φυλακέ, θα υπάρχει και τύπου Α και τύπου Β υπάρχουν και οι τύπου α και Β, στις τύπου Γ θα είναι οι κρατούμενοι που θα έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνοι κρατούμενοι. Πολιτικοί, κρατούμενοι, ποινικοί, τι θα είναι μέσα, θα είναι όλοι ή θα υπάρχει διαχωρισμός. Από τις ανακοινώσει που έχουν γίνει θα είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, που είναι ένα νέο μοντέλο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια Και οι αντιδραστικοί κρατούμενοι. Και εσεί τώρα ξεκινήσατε από την Δευτέρα προχτές. Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα αποχύσεις δύο όλε τις φυλακές. Ναι. Από τη Δευτέρα που μας τώρα η εβδομάδα ξεκινήσαμε απεργία πείνας 4.000 κρατούμενοι. Και κάθε μέρα που περνάει, παίρνουν, ε, σε αυτή τη διαμαρτυρία μπαίνουν και άλλες φυλακές και άλλοι κρατούμενοι. Υπολογίζουμε να, να γίνουμε γύρω στους 6.000. Με αίτημα να μην περάσει αυτό το, το νομοσχέδιο ή το κομμάτι αυτό του νομοσχέδιου που αφορά αυτή τη φυλακή, έτσι την τύπο Γ. Όλο το νομοσχέδιο είναι αισχρό. Όλο το νομοσχέδιο είναι αισχρό. Δεν είναι για ένα κομμάτι κατουμένων. Έτσι mm -hmm. φαίνεται και έτσι λέγεται προ την κοινωνία ότι είναι ένα κομμάτι. Για ένα κομμάτι κατουμένων. όλο αυτό. Αλλά στην ουσία περιέχει όλους όλου του που αντιδρούν σε οτιδήποτε, που διαμαρτύρονται, που ζητάνε τα δικαιώματά του, τα αιτήματά του, που έχουν δίκαια αιτήματα να προβάλλουν προ το Υπουργείο. Μέχρι που είστε αποφασισμένοι να πάτε? Μέχρι να το σταματήσουμε. Αν δεν σταματήσει και αν ψηφιστεί, γιατί αν μαθαίνεις ότι περνάει ψηφίζεται, δεν υπάρχει ούτε όχι ούτε δεύτερη κουβέντα. Κοιτάξτε, έχω μια τεράστια εμπειρία στι φυλακές, γιατί με πάρα πολλά χρόνια μέσα. Κρατούμενοι αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό. Γιατί αυτό το, αυτό το κομμάτι του νομοσχέδιου, αυτό το νομοσχέδιο, είναι ένα τάφο για του κρατούμενους Είναι τάφος για του κρατούμενους Δηλαδή, είναι ένα κουτί από μπετό που θα μα πετά, πετάξουν εμεί από τι ψυχέ μα και τα κορμιά μα. Και θα περιμένουμε να τελειώσει η ποινή μα για να βγούμε όσοι προλάβουμε. Οπότε λε ότι δεν έχετε κάτι ναι. άλλο να περιμένετε. Οπότε δεν φτάνω είναι... μέχρι τέλο. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε. Ακόμη Όταν και αν ψηφίσετε. Σε ψυχιστεί... αυτό το νομοσχέδιο, δεν έχει ο να περιμένει τίποτα πλέον. Αυτό θα συζητηθεί αρχέ Ιουλίου, νομίζω. Ναι, υπότι... Έχουμε ενημέρωση αρχέ Ιουλίου μέχρι τι 10. Απ' έξω γίνονται διάφορα. Αύριο θα είναι και νομίζω, να πάνε στον Υπουργό. Αν δεν κάνω λάθο, είναι οι συγγενεί μα, είναι ο κόσμο που μα σκέφτεται, που μα συμπαραστέκεται απ' έξω, που θα κάνουν διάφορε δραστηριότητε. Εμεί έχουμε θέσει τον εαυτό μα στον αγώνα για την καταπολέμηση αυτού του νομοσχεδίου και θα κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε και περνάει από το χέρι μα για να σταματήσουμε αυτό το έσχο που προσπαθούν να μα επιβάλλουν. Ήταν ο Γιώργο, κρατούμενος των φυλακών Κορυδαλού. Μιλήσαμε λίγο πριν από την Επιτροπή Κρατουμένων. Ακούσατε περίπου τι γίνεται. Μπορείτε να ενημερωθείτε και μέσα από τα site, από το διαδίκτυο. Στα άλλα μέσα γενικώ δεν αναφέρεται το θέμα. Αύριο, μάλιστα, οι συγγενείς και φίλοι κρατουμένων, το ακούσατε και πριν, έχουν συνάντηση παρέμβαση του Υπουργό Δικαιοσύνη για αυτέ τι φυλακές Όπω λένε, την Παρασκευή στις 11 το πρωί, καλούμε όλου του και φίλου των κρατουμένων των φυλακών σε παρέμβαση συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνη Αθανασίου. Σχετικά με το υποψήφιση νομοσχέδιο που αφορά τη δημιουργία φυλακών τύπου Γ, υψής τη ασφαλείας που μετατρέπει τη φυλάκη σε μία ζωή χωρίς ελπίδα σε λευκό θάνατο για να μην γίνουμε θεατές ενός αργού θανάτου των παιδιών μας όλοι οι συγγενείς και φίλοι των κρατουμένων αλλά και ο νομικό κόσμος της χώρας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Μεσογείων την Παρασκευή 27 έκτου στις 11 που μου για παρέμβαση συνάντηση με τον Υπουργό <Καισίως> Έτσι που ξημερώνει μαργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να Τραγουδάει το Αίρικο. Τον Άννα Παγκοσταντίνο. Ναι, τον Άννα Παγκοσταντίνο, επειδή έχει τι φυλακέ πιο κάτω. Στο... Τώρα, νομίζω. Ναι, θα το ακούσουμε. Και επειδή πάντα υπάρχει αυτό το θέμα, αν μπορεί κάποιο να καταφέρει κάτι σε αυτόν τον τόπο, είτε είναι ελεύθερο, εισαγωγικά. είτε τον κάνει να νιώθει ελεύθερο. Είναι, είτε είναι φυλακισμένο επίση. Και. σε όποια φυλακή. Σε όποια φυλακή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ. Ανάσα είναι καφέρι. Και θυμάμαι εγώ στα πρώτα βήματα του ρεπορτάζ mm. όταν έκανα κυβέρνηση Μιτσοτάκη δεν είμαι πολύ παλιός α, αλλά, αλλά ναι, κατάλαβα. προϊστορία ε, υπήρχε μια πανελλήνια κινητοποίηση φυλακισμένων mm. συγκλονιστική ήταν τόσο που είχε αναγκαστεί ο τότε υπουργός θαήμνης του Στανάση Κανελόπουλος, Θανασάκης Κανελόπουλος έτσι τον λέγανε ε, να δεχτεί επιτροπή, οι φυλακέ συνέδωνε, εντάξει το ξέρουμε, α το ακούσουμε Κι αν αλητάριο, Αυτό για όσε κι αν χτίζουν φυλακέ, γιατί πάντα Και τότε είχε φύγει με κλούβα επιτροπή από τον Κορυδαλό, κρατουμένων και είχε πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και είχαν κάτι στο ίδιο τραπέζι. Μάλιστα, είχε κεράσει και πίτσε τότε ο Υπουργό. Ναι, ήταν μια κατάκτηση όμω. Ήταν πολύ σοβαρό αυτό που είχε συμβεί. Δεν συμβαίνει συχνά. Ναι. Και επειδή ήταν σε όλε τι φυλακέ, υπήρχε κίνημα και είχαν κερδίσει αρκετά πράγματα. Πάντα είναι δύσκολο ο χώρο. Πάντα η ελληνική πολιτεία εδώ δεν φροντίζει την πλειοψηφία του έξω. Θα φροντίσει του μέσα. δεν που... ακούει του έξω. Και... Ό, ότι θα κάτσει ένα υπουργό του Λοθανασίου να δεχτεί φυλακισμένου. Δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει, αλλά mm. τότε είχε μια ουσία. Και ήταν ένα πολύ ωραίο αγώνα. Είχαν κάνει κατάληψη στι φυλακέ, είχαν διώξει του σοφρονιστικού. Και θυμάμαι εμεί οι δημοσιογράφοι απ' έξω είχαμε σχεδόν επικοινωνία με του φυλακισμένου μέσα. Πετούσαν. Ε... Ε, με πακέτα από, σε πακέτα από τσιγάρα, τηλέφω, τηλέφωνα, δεν υπήρχαν τότε τα κινητά. Πηγαίναμε εμεί να ειδοποιούσαμε γονεί, συγγενεί, πώ ήταν, δηλαδή ναι. ήταν κάτι ιδιαίτερο. Τότε είχε αποφυλακιστεί και ο Χρήστο Ρούσο, ο άγγελο τη ταινία. Εν μέσω. όλα αυτά τα λέει και ο ίδιο σε ένα βιβλίο που είχε βγάλει μετά. Εν μέσω αυτών των κινητοποιήσεων, ήταν επίση μια συμβολική στιγμή αυτή. Θέλω να πω ότι. και έβλεπε κάποιου ανθρώπου μέσα που δεν ήταν. Θα το πω τώρα, δεν ήταν οι κακοί. Ναι. Από όσου έχω ζήσει, εγώ ναι. δεν ήταν οι πιο κακοί άντε, δεν ήταν οι πιο κακοί αυτοί που ήταν μέσα. Σίγουρα κάτι έχουν κάνει όλοι. Αλλά του πιο, πιο κακού δεν του γνώρισα εκεί. Δεν ναι. έχω γνωρίσει το σύνολο τη κοινωνία. Αλλά και το μεγαλύτερο κακό που έχω δει γύρω μου το έχουν κάνει γραβατωμένοι. Που κυκλοφορούν επίση φυλακισμένοι σε μερσεντέ, αυτοκίνητα μεγάλα, κυβισμού, με φρουρέ και όλα τα υπόλοιπα. Και τη μεγαλύτερη απέχθεια. Με περισσότερα δικαιώματα, βέβαια, από του άλλου που είναι μέσα στην Ναι, εννοείται, ναι. Τη μεγαλύτερη απέχθεια την προκαλούν αυτοί. Αυτέ τι συμπεριφορέ. Έτσι λοιπόν, αυτά, αυτό το τραγούδι όταν το ακούω, θυμάμαι αυτέ τι στιγμέ τότε και κυρίω στον τωρινό αγώνα θα είμαστε ω εκπομπή δίπλα. Ξεκινήσαμε έτσι με τον κρατούμενο, κατευθείαν από τον κορυδαλό. Οτιδήποτε άλλο οι αλληλέγγυοι χρειαστούν ή και φίλοι άλλη, αλλά και οι ίδιοι πάντα θα είναι τα μικρόφωνα και τα τηλέφωνα. Ανοιχτά, θα πάμε σε διαφημίσει και εδώ είμαστε. Όταν είδα τη Νέα Δημοκρατία να φουντώνει, τρελάθηκα. Έβαλα τη συγκυβέρνηση να κάψω τα ξερά χόρτα στο χωράφι μου. Ούτε που το σκέφτηκα ότι θα πιάσει αέρα. Τι να σα πω, Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Η Νέα Δημοκρατία είναι απροβλεπτή. Γι' αυτό. Ας πάρουμε όλοι τα μέτρα μας. Η νέα δημοκρατία μαζί με το Παζόκ. Μπορεί να φέρει την καταστροφή. Και την πολύ μεγάλη καταστροφή μπορεί και την εθνική καταστροφή. Κάνουν ό,τι μπορούν και μπράβο τους. Και ε, τους ενισχύουμε όλοι μαζί από ό,τι βλέπω. Έχω μια πορεία σχέση με τα προηγούμενα. Περίμενε, έχουμε και έχει και πορεία. Πριν την απορία έχει πορεία α, για το ίδιο Σταύρο, θέμα των φυλακών. Σταύρο, στα την αλήθεια έχουμε... <laughs> ναι, ναι, α, ναι α, α, έχει πορεία για το νομοσχέδιο έκτρομα, αυτό που συζητούσαν πριν για τις φυλακέ, το Σάββατο στην πλατεία στο μοναστηράκι στις 12 το μεσημέρι. Mm, Συγκέντρωση προφανώς και πορεία δεν λένε εδώ να μας έχουν εντοπίσει που θα πάνε αλλά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μάθει σιγά σιγά μέσα σε όλα τα θέματα που έχει επικαιρότητα. Μουντιαλ Αυτό. Ε, να χωρέσει και, και αυτό. Γιατί το Μουντιάλ κάποια στιγμή θα τελειώσει όπω τελειώσει και μακάρι να τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο καθένα το θέλει. Λίγη χαρά. Και το είπαν όλοι οι παίχτε που κάναν δηλώσεις Έβλεπα, Τι. λέγανε αυτό. Λίγο χαμόγελο να δώσουμε στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα. Ε. Λίγη χαρά να σα δώσουμε. Αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι Αλλά μην τρελαίνετε κανεί: Λίγο χαμόγελο είναι μόνο. Δεν είναι λίγο. Είναι ναι, καλό. Ναι. Είναι. καλό είναι. Και μακάρι να έχαμε τέτοια. Δεν αλλάζει τίποτα στα υπόλοιπα. Αλλά καλό είναι και που υπάρχει. Γιατί αλλιώ δεν θα έχει αυτό. Λοιπόν, να πάμε ακούσουμε λαό, γιατί έχουμε και λαό. Καταρχήν, σα μαρά χωρί σχολόμε δεν γίνεται, για να μην υπάρχουν απορίε. Δεύτερον, κάνουμε μια χάρη, παλικάρι μου. Α, σήμερα, πέμπτη το απόγευμα, 6 με 12 το βράδυ, έχουμε μια εκδήλωση κάτι τρέχει με το νερό, ο συνεταιρισμό του γράφου, στην πλατεία Τελάκι. Είστε εσύ στου συνεταιρισμού στο γράφου. Ο ίδιο, αφού το έχουμε 100 φορέ. Καλάστε, συναντερισμό. Καλά. Είσαι ο Χριστό χορηγό. Εγώ είμαι ο χρυσό χορηγό. Και βέβαια. Έχει δωρεάν οπότε θέλει έρχεται να ψωνίζει. Λοιπόν, τι θα ψωνίζει. Να ψωνίζει ελληνικά προϊόντα, συνεταιριστικά. Ε, χρηματίζεται το δημοσιογράφο! Δεν είσαι, είσαι δημοσγράφο. Για ποιον να πέρασε. Ότι δεν είμαι δημοσιογράφο δεν είμαι. Ε, Αλλά τέλο πάντων. Ούτε ρουφιάνο. Δεν χρηματίζομαι λοιπόν, εγώ. Λοιπόν, είναι μαζί με την πρωτοβουλία για την ιδιωτικοποίηση. Καλά, καλά. Πόσε φορέ μπορούν να έρθουν να ψωνίσουν δωρεάν. Αγόρι μου, σου είπα, εσύ είσαι χωρί όριο. Εντάξει, τέλειο. Και Κόντρα στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Ναι. Έχουμε εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ηλικία 4-8 ετών να γνωρίσουν τι σημαίνει το νερό. Ακόμα και ο μπαμπά που του ψηφίζει, τουλάχιστον τα παιδιά να ξέρουν. Δεν περιμένουμε. Έλα, να σου πω, να σου πω Τι? Αυτοί οι μαζί που κάνουν την περιγραφή Του αγώνα χτες που κάναν την περιγραφή Άς Πριν θα. πει τον κόλ Χτύπησε στο αλουμίνιο το... η μπάλα, χτύπησε στο αλουμίνιο Χτύπησε στο αλουμίνιο και το άλλο Ευτυχώς δεν τα, τα στράβωσε πολλά, Το θα αλουμίνιο ο θα... οποίος είχε και το... διπλό τζάμι δεν το πρόσεξα Λέει δεν αξίζει και τίποτα Δεν χάνουμε λέει και τίποτα σπουδαίο Και μόλις βάλαν τον κόλ Αρχίσανε και τους κάνα Μετά το γυρίζανε. Τέλος παν, δεν λέω τίποτα γιατί ξέρω ότι έχουνε πρόβλημα αυτοί στην εντερική τους χλωρίδα και πανίδα. Ένα Biotics θέλουνε και θα στρώσουνε. <Γυρή> Εμεί οι Έλληνε, και το λέω με αφορμή και την εθνική που πρέπει να τη συγχαρούμε, εκεί που μα έχουν τελειωμένου, το βάζουμε τον κόλ. Τώρα ότι το βάζουμε με έναν Σαμαρά. Εσύ που έρχεσαι και τα κονέ με, με την κυβέρνηση και όλα αυτά, πε στον Τιλόπουλου. Ότι ναι, με έναν Σαμαρά έβαλε τον κόλ, αλλά έπεσε. Μήπω το μείνε στα πάλι τα πράγματα. Έπεσε για να ανέβει η Ελλάδα. Έπεσε ο Σαμαρά και ανέβη και η Ελλάδα. Έτσι πε. Ναι, επίση και στα άλλα τα μουρτάκια που χαίρονται. Twitter, ναι. Με ναι. κάλπικα στοιχεία και ο Αντώνης ο Σαμαρά μπορεί να μας βγάλει από την κρίση και να μα σώσει. Πράβο. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Δεν το σκέφτηκα και έτσι. Μπορεί να το σκέφτο και έτσι. Έλα, όπω τολμή. Έχω ένα μικρό πραγματάκι στο έντερο, τι να κάνω. Σε τρόικε ένα το έντερο, ε. Ναι, ναι. Τι να oh. κάνω. Το Toom Beauty, μωρή, το θε. Ναι, ναι, οκ, οκ, οκ. Είναι για αχυδόφιλου και αυτό. Είσαι αχυδόφιλη. Αμέ, αμέ. Α, δεν έχει πρόβλημα. Όχι, ναι, με όλα τα φύλλα γενικώ και τα αχυδόφιλα. Ναι, με όλα τα φύλλα. Α, δεν γίνεται να στο δώσω το. Λέει μία έω δύο κάψουλε την ημέρα μετά το φαγητό. Ε, Αυτή ο... είναι η μαχανή. Δεν ε, μπορεί ε, να το δώσω, δεν έχει φαγητό ο κόσμο να φάει. Θα παίρνουμε άδικα στο μάχη. Τέλο πάντων, θα δούμε, θα βρω. Έλα γεια. Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε φίλε. Μια ζωή οι Έλληνε με ψέματα. Στην Ευρώπη μπήκαν ψεύτικα νούμερα. Στο Μουντιάλ με ψεύτικα πέναλτι. Τι θα γίνει με αυτό το λαό. Τι θα γίνει φίλε. Θρυλάρα και πασοκάρα μια ζωή. Εναι ρε π... Μπάλα, μπάτσι, μπουφι. Βγαίνουν οι λίγη και, και πανηγυρίζαν εχθέ. Και λίγα κάναμε φίλε. Τι πράγμα. Ελαθαρά, ομαθαρά. Έχει ο... κλείσει φωνήμα από χθε σου λέω. Είναι, είναι βαριά, είναι βαριά του τωλιά. Του Σαμαρά. Το πιο σωστό. Σωστά, του σαμάρα, σωστό. Ναι, όχι του παίκτη όμω, του άλλου του άχρηστου που μα χρεοκοπεί. Του, του Σαμαρά! Ναι. Δεν βαρεσπούσο δεν όμω γι' αυτό με παρεξένεψε. Βεβαιάσκα, νόμιζα λέγει στο παίκτη. Και να έρχεται με τα μάτια. Γιατί επιλέξατε κάθε. το λάβριο. Κοίτα επιλέξαμε το λάβριο Πρόσεξε το. Λαύριο. Αύριο δηλαδή. Δηλαδή αφαιρούμε το πρώτο γράμμα και είναι το αύριο. Μάλιστα. Αυτό είναι ωραίο. Ε, ε, δεν είναι. Ναι, δεν του το είχα. Ούτε εγώ. Κρυφό ταλέντο, κρυφό ταλέντο. Ε, γιατί δεν μιλήσαμε Τα λέγε μονολεκτικά εκεί στους ναι, στις ναι, και... να καταλάβεις. Ήταν πάντα νύχτα, ήταν νεόρθιο yeah. πίσω από κάτι σκιές με... δηλαδή, δεν, δηλαδή σε άλλη καταλάβει. περίπτωση, αν τώρα έκανε κομπί και δεν ήταν αρχηγός κόμμα, θα έλεγε. Λαύριο. Άβριο. <laughs> <Αύριο>. <laughs> <Ενώ> τώρα <laughs> και τη σύνδεση. Βλέπω εδώ τα ότι στην Τι Δεν είπα Α, <laughs> <laughs> Διήμερο γιατί το μήνυμα, που, μάλλον θα το, αλλιώς, το μήνυμα που στείλανε εκεί οι γείτονες είναι το εξή: η κομματική οργάνωση Λιούπολης του ΚΚΕ και οι οργανώσει βάσης Λιούπολης της ΚΝΕ τη δεύτερη μέρα του Διήμερου Αντιφαριστικού Φεστιβάλ ημέρα 5η 20, 26 έκτου άρα είχε για από, από χτες δεν μου το είχατε πει δεν το ξέρα λοιπόν να πούμε τι έχει το σημερινό πρόγραμμα τότε εσείς. Ε, εκεί, αλλά δεν τα πιάνω όλα. Ε, τέλος πάντων. Σήμερα, λοιπόν, 5 26η ώρα 9 στο αμφιθέατρο του πάρκου τη Οδού Καλαβρίτων. Έχουμε και πολλά πάρκα. Mm. Θα προβληθεί η ταινία Έλενα Δή του LM Klimov Η είσοδο φυσικά είναι ελεύθερη. Ε, εκεί λοιπόν, δεν πληρώνει 5 ευρώ να μπει ή κάτι τέτοιο. Όχι, βέβαια. Mm. Τι να πληρώσει. Λοιπόν, αυτή την ταινία, το να Δή του Ελέμ Κλίμοφ, την έχω δει. Oh, no. Είναι σοσιαλιστική κατασκευή ταινία όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Είναι αντιφασιστική, ε, αν θυμάμαι καλά γιατί έχω δει και καιρό, πόλεμος ε, μπαίνουν οι Γερμανοί στη Ρωσία, τα γνωστά Γερμανοί, Ρώσοι, πολεμάνε, παιδιά, γυναίκες, δείχνει καταστροφές, δείχνει τα πάντα. Ε, είναι η ταινία που το Hollywood βασίστηκε, άντλησε πολλά πράγματα από αυτήν, δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι ειδικοί του χώρου, κριτικοί κτλ. για να... Φτιάξει τις καλέ ταινίε αντιπολεμικέ. Από εκεί μετά. Ναι, δηλαδή έχει λειτουργήσει με κάποιο τρόπο διαφορετικά. Είναι πέρα από ότι είναι ωραίο το περιεχόμενό τη, με την λογική τη δεκαετία, νομίζω, 70, 80 κάπου εκεί. Ήταν με αυτή τη λογική, γιατί βλέπουμε κάτι τώρα από αυτέ τι δεκαετίε, από όπου και αν προέρχεται και λέμε κάπω. Θα πα πίσω 30 χρόνια για να δει την ταινία. Ναι, ναι, θα δεις την αισθητική αυτή τη ταινία. Καλά, δεν πειράζει, πάμε σε άλλα κι Ναι, αν είναι κανένα ψυγείο πίσω. και κανένα τραπέζι, αρέσει ναι. να πα. είναι εκεί δεν πα, είναι τα γνωστά. Λοιπόν, είναι ωραία ταινία. Οπότε, στο πάρκο τη Οδού Καλαβρίτων, σήμερα 9 η ώρα, το έλα να δει στην εκδήλωση που κάνει το κουκουέ τη Στην και... υπόλοιπη επικαιρότητα, ναι. Κρίθηκαν τι συνταγματικέ μειώσει των δικαστών. <laughs> Τι, θα Τι θα κρινόντουσαν Η μειώσει των δικαστών Όλες οι άλλες βέβαια είναι ναι νοήτε. Ναι απολύσεις, μειώσεις Συντάξεις, όλα αυτά είναι συνταγματικά Ενώ τα αντίστοιχα δικαστήρια άλλων χωρών Πορτογαλία, Ρουμανία Δεν τα έχουν κρίνει και τόσο normal Εδώ όμως εμείς Η τυφλή δικαιοσύνη. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Εδώ επειδή είναι τυφλή, εκεί βλέπουν οι άνθρωποι, βλέπουν το σπαραγμό των ανθρώπων από κάτω. Εδώ επειδή, είναι, εδώ, τυφλή. επειδή είναι τυφλή, δεν καταλαβαίνει. Έχει μια δυσκολία παραπάνω. Ε, και όπω είπε και ο Στυλιανίδη στην κάτια πριν, mm. πρέπει η δικαστική να είναι θωρακισμένοι απέναντι σε δύσκολε αποφάσει. Οικονομικά θωρακισμένη Οικονομικά θωρακισμένοι. Για να μπορούν. Ναι, γιατί έχουν ένα πετσοκόψουν κόσμο, έχει ε, προσφύγει ε, ε. στη δικαιοσύνη <laughs> κόσμο. Οπότε του έχει τακτοποιημένου για να φροντίσουν όλου του υπόλοιπου. Δεν με εκπλήσει όλο αυτό, Όχι, είναι ούτε, ούτε, το ούτε, πακέτο ούτε. ενιαίο. Απορώ και πολύ λογικό. μέχρι τώρα πώς, και πολύ πώς βάλαν χέρι οι κυβερνήσει στα χρήματα δικαστών. Αδέκαστη δικαιοσύνη, με έναν τρόπο. Ναι, με έναν με τρόπο. Αυτό <laughs> ναι. Το λες και αυτό. Ε, ο Δημοσένσιο Βερχή καταζητείτε Ναι, είναι και αυτό 37 χρόνια κάθριξη. Κάτριλαμογέα, μια καταπάτηση. Κάτι του 450.000 στρέμματα. το νέο Δήμαρχο. Στο Μαραθώνα. μαραθώνα, στο μαραθώνα έκανε. Είδα το νέο Δήμαρχο στα Μάντια εκεί, στα βραβεία. Έχει πάει ο Ψινάκης να κάνει. Ε, για τα θέματα του Δήμου. Εννοείται. <laughs> για τα θέματα του Δήμου. Να αποχέτευση. Το ξέρει ότι στο Μαραθώνα ακούγεται ο Μίκονο Εφέμ. Παλίμορ. Όχι, γιατί είναι φάνητο εκεί. Και, και, πιάνε, και να μην έπιανε, έπιανε, τυχαίο, και να μην έπιανε. Θα, πιανε, θα το έκανε να πιάσει υπάρχουν ε, ωραία στο Twitter σχόλια mm. αυτά βέβαια θέλουν και την ανάλογη τον ανάλογο τρόπο να τα πει. και λένε ένα από αυτά που είχα διαβάσει mm. θα το φανταστείτε εσεί τώρα σε εκφορά λόγου λέει μαραθώνας δημαρχείο μαραθώνα Ε, ξέρω εγώ, 10 Οκτώβρη 2014, γιατί καινούργιοι δήμαρχοι αναλαμβάνουν τριά, από, από Σεπτέμβρη και μετά. Ναι, ναι. Ε, μαραθώνα, δημαρχείο Μαραθώνα, Οκτώβρη, ξέρω εγώ, 2014. Φέρε μορυκουλί τη σφραγίδα. <χει> <χει> Είναι ο δήμαρχο. <χει> <χει> και λέει στην γραμματέα: Φέρε μορυκουλί να σφραγίσω, Θα έχει ωραία σκηνικά μέσα εκεί. Εδώ μα στέλνει μήνυμα ένα φίλο, ο οποίο μάλλον ποτάμι θα ψηφίσει, και αν δεν ψηφίσει να ψηφίσει. Λέει Καστελόριζο, που λέγαν πριν για τον Γιώργο. Επελέγει επίση ω Κα, τέλο. Ότι τέλο, τα κα. Τα χρήματα. Σταύρο. <laughs> Ψήφισε Σταύρο. Ανεξάντλητη. Αύριο αύριο, αύριο, αύριο, αύριο, αύριο, αύριο, αύριο. Με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια. Και μη το σκεφτείτε. Και μια αφιέρωση να κάνω. Μια αφιέρωση, σε μια κοπέλα, μάλλον. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Ένα φίλο, ναι, είναι σωστό. Σε χρειάζομαι ένα λεπτό να με κρατήσει αγκαλιά. Να μου πει πω όλα θα πάνε καλά. Να μου χαμογελάσει μια στιγμή και να φωτίζεται ολόκληρη η Μιχάλης Απτάγραφα, ευχαριστώ πάρα πολύ για να ακουστεί αυτή η αφιέρωση. Γεια σου Μιχάλη Απτάγραφα, καλό βόλι. Μα μας είπε και το πρόσωπο Δεν που μας ευθύνεται, το πρόσωπο, θα ναι. έχει μια ενδιαφέρον. Α, το ωραίο σατυρικό των ημερών ναι. έτσι που βγάζει γέλιο, είναι η Όλγα Τρέμι που μιλάει με ποδοσφαιριστές. Αυτό. <laughs> Αυτό είναι από μόνο του. Είναι φοβερή, είναι δεν πολύ λέει, ωραία, δεν. είχε χθε τον καρακούνει, του έλεγε διάφορα, βέβαια σαν το. Πώ εννοήθηκαν τον καραγκού. <laughs> Όχι, ήταν και σήμερα. Έλεγε, γιατί ο μιλάει ο καραγού. Μιλάει ο καρακούρι. Είπε και μια λέξη να δει προσπάθη. Τουπα, έφαγε. Είπε ο μια λέξη, προσπαθώ να θυμηθεί να είναι. Φάουλ το κανένα. Όχι, μόνο, μια χαρά, μιλάει, <laughs> γιατί το λε. No, eh. Και απλά έλεγε το ποτέ του ρε, προχτέ. Θα έχει μπαρδέψει εθνικό τη γίνει από την Ελλάδα. μιλάω ο καρακούνη που Εν πάση περιπτώσει, ο Καρακούνιστή για αυτό που κάνει, ναι, ναι. γιατί ποτήσει τρέμει με το λόγο δουλεύει. Άστα. Άστα. Ο λόγο έχει διοπαθήσει. Λοιπόν, ε, ε, αν κάτι κάνουμε όλοι αυτέ τι μέρε είναι αυτό που λέει η Όλγα τρέμει. Και άλλα 10 εκατομμύρια επίση θα είναι μαζί σα το βράδυ τη Κυριακή. Τώρα πάμε εμεί και να πούμε από τα μέσα. Θα ξαναπούμε με τον πούμε, Γιώργο να τη να δευτέρα, π... δευτέρα με τα ίδια χαμόγελα. Ναι, γιατί είμαστε αισιόδοξοι και γιατί και πιστεύουμε ναι. και ελπίζουμε και προσευχόμαστε. Όλα μαζί, πιστεύουμε. Και εδώ σε ραντεβού ξανά τη Δευτέρα. Πάλι ερωτήσει θα του κάνει όπου και να το αποτέλεσμα. Τα θέματα. 9 η ώρα είναι η προβολή τη ταινία. Σήμερα ρωτάνε για το Κλίμοφ στο Άλσο Καλαβρίτων. Αυτό δεν είπα πριν. Καλά το είπα γιατί πρέπει να ξαναπάω τώρα στο μήνυμα. Δεν ξέρω. Νομίζω, ναι, καλά. Ξέρετε, Άλσο τη Ναι, ναι. ναι, ναι. Το αμφιθέατο του Καλαβρήτων. πάρκου τη οδού, έτσι το λέμε. Τη οδού Καλαβρίτων. 9 η ώρα είναι. Έλα να δει του Ελέμ Κλίμοφ. Αυτά. αυτά τα πολύ ωραία. Νομίζω τελειώσαμε. Ε, όχι, ε? όχι, όχι, ακόμα έχει ένα, ah. ένα λεπτάκι. Αυτό γιατί μου αρέσει και επειδή το θέμα τη εθνική παίζει ναι. και είναι πρώτο θέμα στα δελτία και λογικό. Ε, είναι ωραίο που οι τρέμοι παίρνουν συνεντεύξει. Του πρωταγωνιστέ. Τα... Λείπει ο Περτεντέ βέβαια. Πού έχει πάει, δεν Στη Βραζιλία. <laughs> Λογικά. Έχουν αυξηθεί και τα ιστήρια προ Βραζιλία. Γιατί φτιάξανε πακέτα οι τουριστικοί, εκεί, τα γραφεία, όλα αυτά. Πακέτα γιατί θέλει να πάει ο κόσμο στην Βραζιλία. Μην χάσει η βέβαια, να τα έχει πάει στο Θεό ήδη. Ε? <laughs> <Οι Ολυμπιακοί, εντάξει. laughs> δεν ναι, ναι, ναι, ναι. Η Ολυμπιακή, εντάξει. Υπάρχει ανταγωνισμό. Ναι, αποκλείεται. Τι έχει πιο φθηνά η Ολυμπιακή με <laughs> την Αιτζία. Για πε μου. <laughs> Θυμάμαι ότι κλείσαμε την Ολυμπιακή την κρατική για το να θυμάσαι? έρθουν να δραστηριοποιηθούν οι ιδιωτικέ εταιρείε. Mm. Οι οποίε δραστηριοποιήθηκαν, αλλά γίναν ένα. <laughs> Τελικά. Και όσα έσοδα είχε η κρατική, <laughs> τα έχουν. Αυτό είναι ανταγωνισμό. το ξεχνάμε Α, αυτό. Έτσι θα γίνει παντού. Αυτό ο ανταγωνισμό. Μακάρι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα.